Στοίχη 12-17. Η Απόστολη είναι η ειλικρινή εργάτη του Ευαγγελίου. 12. Σας είπα ότι στην Ασία ανεδοκίμασα πειρασμού και θλίψεις, αλλά και όταν έφυγα από εκεί άλλου θλίψεις με έβρεν. Όταν δηλαδή ήλθα στην Τροάδα για να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού και ενώ εκεί μου είχε νυχθεί θύρα και ευκαιρία για το έργο του Κυρίου. 13. Δεν μπορούσα να έχω ανακούφιση και ανάπαυση στο πνεύμα μου, επειδή δεν έβρω τον Τίτων των αδελφών μου που τον επερίμενα να μου φέρει εκεί οι ειδήσεις από εσάς. Δεν έμειναν λοιπόν εκεί, αλλά αφού τους απαχαιρέτησα, ευγήκα και επήγα στην Μακεδονία, όπου έλαβα τα ευχαρίστους αυτάς ειδήσεις. Δεκατέσσερα Ευχαριστία δε οφείλετε εις τον Θεόν, ο οποίος νικών και θριαμβεύων περιφέρει και ημάς πάντοτε στον θριαμβόν Του, ως διακόνους της νίκης Του που συντελείται δια των Χριστών και των το ευαγγέλιόν Του. Ο Θεός κατά την θριαμβευτικήν αυτήν πορεία του Ευαγγελίου Του, φανερώνει διαμέσου ημών την ευωδία της γνώσεώς Του κάθε τόπον. 15. Διότι πράγματι, οι οι Απόστολοι και οι του Ευαγγελίου είμαι θα Χριστού ευωδία, Ευωδία δε μεταξύ των σωζωμένων καθώ και μεταξύ εκείνων που καταδικάζονται η Σεωνία να 16. Ει άλλου μεν μυρωδιά θανατηφόρο που φέρει θάνατον, ει άλλου δε μυρωδιά ζωηφόρο που παρέχει ζωήν. Και ποιο είναι ικανό να επιτελέσει τα κατορθώματα και αποτελέσματα αυτά, όντω κανεί άλλο παρά μόνο ο Θεό. 17. Α καυχόνται άλλοι ότι τάχα είναι ικανοί. Εμεί όμως δεν είμεθες σαν τους πολλούς που εμπορεύονται των λόγων του Θεού και εξ τον των νοθεύουν, αλλά κηρύττωμεν όπως κηρύττει καθένας που κινείται από ειλικρίνιαν και άδολον ενδιαφέρον. Όπως ομιλεί ένας που εμπνέεται από τον Θεόν, έτσι ομιλούμενε εμπρός στα μάτια του Θεού, ενωμένοι αχώριστα με τον Χριστόν.